Η σημερινή μα καλεσμένη είναι μία από τι πιο αγαπημένε φωνέ στο ελληνικό τραγούδι. Μέσα από μια καριέρα που διαρκεί σχεδόν 4 δεκαετίε, εξακολουθεί να συγκινεί και να αγγίζει του ακροατέ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου εμφανίζεται συχνά. Τα τραγούδια τη έχουν αγαπηθεί από πολλού και έχουν αντέξει στο πέρασμα του χρόνου. Ενώ στι 30 του Μάη θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε πολλά από αυτά ζωντανά στη συνευλία τη στο Royal Festival Hall εδώ στο Λονδίνο. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, σήμερα καλωσορίζουμε στο ZD το Ελληνικό Τραγούδι και τον LGR, την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε για αυτή εδώ την κουβέντα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Έχουμε να τα πούμε καιρό Μιχάλη μου και χαίρομαι και εγώ πραγματικά που είμαστε και πάλι μαζί. Συναντιόμαστε με αφορμή πάντα μια συναυλία στην Αγγλία και έχουμε να τα πούμε και καιρό με αφορμή αυτό. Όπως πάνε λοιπόν, βρισκόμαστε για ακόμη μία φορά με αφορμή μία συναυλία και αυτή τη φορά πρόκειται για τη μεγάλη σου συναυλία στις 30 του Μάη στο Royal Festival Hall, μία βραδιά για την οποία ξέρω καλά πως πολλοί κόσμος ανυπομονεί. Τι σε φέρνει λοιπόν και πάλι κοντά μας μετά από αρκετά χρόνια που έχουμε να σε δούμε εδώ στο Λονδίνο. Τώρα πια έχουν αρχίσει και γίνονται αρκετές συναγκλίες στην Αγγλία γιατί έχουμε ένα νέο κύμα νέων μεταναστών, νέων ηλικιών οι οποίοι μένουν πια στην Αγγλία γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της κρίσης. Έτσι πηγαίνουμε εμείς εκεί αντί να έρθουν εκείνοι στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια καινούργια συγκυρία, είναι μια καινούργια πραγματικότητα, είναι μια καινούργια συνθήκη με την οποία συναντιόμαστε όλοι και με την οποία θα λειτουργήσουμε από εδώ και μπρο. Αυτό μαθαίνω ότι γίνονται αρκετές συναυλές πια και σε πολλούς διαφορετικούς, μικρούς ή μεγαλύτερου χώρους κάθε φορά. Και είναι μια συνάντηση που βάζει στο τραπέζι πολλά ερωτήματα για την κρίση στην Ελλάδα, για τη μετανάστευση κυρίως όμως με νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν... Πολύ μεγάλα προσόντα και γι' αυτό μετακομίζουν στην Αγγλία, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά από το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα του 60 και του 50 στην Ελλάδα. Μπαίνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη πια, αλλά καταρχήν η συζήτηση που μπαίνει είναι η χαρά που μου δίνει ξανά να είμαι στο Λονδίνο και ξανά να συνεχίσω με φίλους. Είναι και για μα μεγάλη χαρά να σε φλοξενούμε και πάλι η Ελευθερία για ακόμη μια συναυλία εδώ, σε αυτή την πόλη, όπου έχει κάνει πολλέ και πολύ επιτυχημένε Συναυλίες στο παρελθόν. Πώ σου φαίνεται η πόλη μα, Το Λονδίνο το αγαπώ. Το Λονδίνο το αγαπώ. Το επισκέφτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια, γιατί και εμένα η κόρη μου ζει και δουλεύει εκεί και ο γιο μου σπουδάζει. Ε, οπότε για μένα είναι ευκαιρία να έρχομαι στο Λονδίνο. Ο κόσμο που συναντάω γιατί συναντάω πια πολλούς Έλληνες ακόμα δρόμο, με κάνει να φτάνομαι ακόμα πιο οικία στο Λονδίνο. Σε τι πιστεύεις ότι διαφέρει η σχέση ενός καλλιτέχνη με το κοινό της Διασποράς από τη σχέση του με το κοινό στη χώρα του? Δημιουργείται ένα κλίμα μεγαλύτερης οικειότητας. Είναι σαν το κλείσιμο του ματιού να έχει μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη αξία, θα σου έλεγα. Τι νομίζεις πώ το δημιουργεί αυτό είναι ότι βρισκόμαστε στο Λονδίνο κάτι από μια πιο ιδιαίτερη συνθήκη... και με ένα συνέστημα πολύ πιο φορτισμένο. Πολύ ιδιαίτερη είναι επίση και η σχέση σου με το κοινό της Κύπρου... στην οποία έχεις κάνει πολλές εμφανίσεις στην καριέρα σου μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει Κύπρος για σένα? Καταρχήν το θεωρώ νησί μου την Κύπρο. Νομίζω, δεν ξέρω αν σου το έχω πει και στο παρελθόν, ίσως και προσωπικά... ότι με την Κύπρο εσάνα με μια πολύ μεγάλη μεγά πολιτιστική και πολιτισμική. Αγαπώ το νησί πολύ, το νοιάζομαι. Παρακολουθώ συνεχώς την εξελίξη του, την πολιτική, όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι πολύ δεμένη και έχω και πολλούς φίλους πια στην Κύπρο. Είναι ένα κομμάτι δικό μου. είναι σε μένα η καταγωγή μου είναι από την Ικαρία και από τους Παξούς. Ενθάνομαι ότι το τρίτο νησί με το οποίο έχω έτσι μεγαλύτερη αγάπη είναι η Κύπρος. Οι άνθρωποι τη εκεί είναι... Είναι αλλιώς, είναι διαφορετική. Μου θυμίζουν την Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια. Υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, υπάρχει μεγαλύτερη ευγένεια, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που λέμε ελληνισμός και υπάρχει μία οικειότητα και μία, θα το ξαναπώ σαν ευγένεια, μια εγκύτητα μεταξύ των ανθρώπων η οποία εμένα με συγκινεί. Ο κόσμο που έρχεται να σε δει στι εμφανίσει σου λέει πάντα Πάμε στην ελευθερία. Νιώθει δηλαδή πω πάει να δει ένα δικό του άνθρωπο. Τι πιστεύει πω δημιουργεί αυτή την αίσθηση μια φιλία, μια προσωπική σχέση με σένα, Θα, θα σου απαντήσω λέγοντά σου τι μου έχουν πει και το ακούω συνέχεια αυτό από άντρε και γυναίκε που με πλησιάζουν και μου μιλάνε σαν να είναι φίλοι μου, σαν να δεν γνωριζόμαστε, σαν να έχουμε κάνει μια μικρή παρέα. Και αυτό γιατί. Έχουν περάσει στιγμές μαζί μου με τα τραγούδια ενώ που τους έχει επιτρέψει να αισθάνονται μια οικειότητα μαζί μου. Και όταν συναντιόμαστε αυτό επιβεβαιώνεται. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με μένα, Συμβαίνει και με όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους το κοινό έχει μια αγάπη και μια αδυναμία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοπλημένητα αθέληστα που μπορεί να ακούσει ένα καλλιτέχνες. Ότι ο άλλο έχει την ε, ιστορία: Ξέρει, εμεί είμαστε φίλοι. Εμεί γνωριζόμαστε χρόνια. Κάνουμε παρέα. Το τι μυστικά μου ξέρει, ούτε μπορεί να φανταστεί. Ε, αυτό είναι η πεμπτουσία τη επαφή του ανθρώπου που είναι πάνω σε σκηνή με το κοινό του. Στη συναυλίε σου στο εξωτερικό, πέρα από του Έλληνε που είναι πάντοτε κοντά σου, έρχονται επίση πολλοί ξένοι άνθρωποι να σε ακούσουν. Τι πιστεύει πω αγγίζει ένα ξένο κοινό, όταν λείπει δηλαδή η κοινή γλώσσα. Αυτό που ενώνει και εμά. Εμεί παρακολουθούμε καλλιτέχνε και αγαπάμε καλλιτέχνε που δεν μιλάμε τη γλώσσα του. Που μπορεί να είναι από Αγγλικά, τα οποία δεν παρακολουθούμε απαραίτητα τι είναι αυτό που λέει. Α, μπορεί να είναι Πορτογαλικά, μπορεί να είναι Σεζάρια Εβόρα ή Τούλτσε Πόντε. Μπορεί να είναι καλλιτέχνε που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτό που λένε. Μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε όμω μουσικά, μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε σαν το αίσθημα το οποίο μεταδίδουν και να αφηθούμε στη μουσική τους και στην παράστασή τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την ελληνική μουσική όταν ταξιδεύει έξω και το κοινό είναι ξένο. Και το ζω πολλά χρόνια τώρα αυτό και είναι μια εμπειρία μοναδική έχω να σου πω, Μιχάλη. Κοίτα τα που κοιτώ Στα μάτια σου να κοιταχτώ Που έχω χρόνια να τα φιλισθώ Αισθανώ, το δάκρυ σου, το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω Σοδά, σοδά Μία πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα σου ήταν όταν πριν από δύο χρόνια εμφανίστηκε στο ιστορικό Carnegie Hall. Πώς ένιωσες αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα σε ένα χώρο με τόσο μεγάλη ιστορία? Ήταν η μεγάλη συγκίνηση, Μιχάλη, γιατί ήταν μια πρόσκληση από τον χώρο τον ίδιο να συμμετέχω σε ένα φεστιβάλ το οποίο οργάνωνε το μεγάλο του πρόγραμμα που κάνει το Carnegie Hall. Με τίμησε η πρόσκληση αυτή βαθιά και συγκινήθηκα. Παίξαμε με τους μουσικούς μου με μια μεγάλη συγκίνηση αλλά και με μια μεγάλη χαρά σε μια κατάμεστη έφησα προπολύμενα τα εστήρια και σε ένα μεικτό κοινό, κυρίως ξένο κοινό. Και αυτό το κατάλαβα διότι αφήνοντα να τραγουδήσει κάποιος κόσμος κάποια τραγούδια είδα ότι η συμμετοχή ήταν μικρή αλλά άρα οι Έλληνες ήταν πολύ λίγοι. Και ομολογώ ότι η συγκίνησή μου ήταν και είναι μεγάλη ακόμα και τώρα που το ανακαλώ στη μνήμη. Ποια στιγμή κράτησε από εκείνη τη μοναδική βραδιά, Τη στιγμή που βγήκα στη σκηνή, διότι ήταν ένα χειροκρότημα το οποίο δεν σταμάταγε, Παρά έπρεπε να το σταματήσω εγώ κάποια στιγμή για να ξεκινήσει η αυλία. Και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που το νιώθει στην αυλία σου στο εξωτερικό, Πω υπάρχει δηλαδή αγάπη για του Έλληνε και την Ελλάδα. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια της κρίσης που ταξιδεύω στο εξωτερικό και παίζω σε κοινό το οποίο δεν είναι Έλληνε. Ε, είναι ένα κοινό όμω που αγαπάει βαθιά την Ελλάδα, συμμερίζεται τα προβλήματά της και δεν είναι αδιάλακτο σε σχέση με, με τις ευθύνες που διαβάζουμε εν ότι ρίπτωται στην Ελλάδα. Ε, το είναι ένα κοινό το οποίο αγαπάει και στηρίζει. Και ακόμα και στη Γερμανία. Μία ακόμη πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα σου ήταν και η συνάντησή σου με τον Φίλιππ Κλάς για το Orion, μία παράσταση που ταξίδεψε και την ελληνική μουσική στον κόσμο. Τι έμεινα στο μυαλό σου από τη συνεργασία σου με έναν τόσο σημαντικό παγκόσμιο μουσικό. Η απλότητά του, το ότι δεν είχε κανένα άγχο να φανεί αρχηγό ή να πρέπει να ακουστεί μόνο ο δικό του λόγος, πολύ ανοιχτό στο να ακούσει το τι θα πούν οι συνεργάτες του και πώς του προτείνουν πράγματα να γίνουν. Μία προσωπικότητα πάρα πολύ απλή, ένας άνθρωπος εργασιομανής βέβαια, βαθιά θρησκευόμενος, είναι βουδιστής, δεν ξεχνάμε, ο οποίος κάνει κάθε μέρα... Α, α, α, αυτοσυγκέντρωση και μετά οι ώρες που έχει για να δουλέψει είναι τελειότες, Δηλαδή μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση η αντοχή του και η, εργασία, και η εργασιομανία του και η απλότητά του. Σε εκείνη λοιπόν την παραγωγή τραγούδισε στο τσιβαέρι ως μια χαρακτηριστική επιλογή από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ποια πιστεύεις πως είναι η δύναμη αυτού του τόσο αγαπημένου τραγούδιου. Είναι η μελωδία του. Είναι η το ηχόχρωμα των φωνών που το τραγουδάνε σε αυτό το συγκεκριμένο μουσικό κλειδί που συναισθηματικά σε οδηγεί σε αυτό το παράπονο το οποίο βγαίνει τελικά από αυτή τη μελωδία να συγκινεί κόσμο που δεν το ξέρει. Είναι μια περιοδία που κάναμε με, με, με τον Φίλιπ Γκλάς. Ξεκινήσαμε από το Ηρώδιο και από τη Θεσσαλονίκη και μετά ταξίδεψε στις, σε όλες τις υπήρους. Και είναι μια στιγμή, το τζιβαέρι, που συγκεντρώνει όλους τους μουσικούς που συμμετείχαν σε αυτό το project και που τραγουδάνε όλη την τελευταία φράση, σιγανά και ταπεινά. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, ομολογώ, και ήταν και η στιγμή στην παράσταση. Το τζιβαέρι όμως έχει να κάνει πια, να μιλήσει ακόμα πιο βαθιά, όχι με την, με την έλλειψη της φυσικής παρουσίας, αλλά με το δέσιμο που μπορεί να, να χαθεί ίσως σιγά σιγά με την απόσταση. Oh, exactly. Ποια ήταν τα πρότυπά σου όταν έκανε το δικό σου ξεκίνημα στο τραγούδι. <laughs> Κοίτα, εγώ ξεκίνησα με τη μεγάλη μου λατρεία που ήταν η Μαρή Καϊνίνου και η δεύτερη μου λατρεία ήταν η Τζένι Βάνου. Υπήρχαν όμω τραγουδίστριε από την Ανατολή και από τη Δύση που και αυτέ τι θεωρώ δασκάλε με έναν άλλο τρόπο βέβαια. Είναι φωνέ τι οποίε έχω ακούσει πολύ. Είναι φωνέ τις οποίε έχω μελετήσει πολύ επίση. Όπω είναι η Ella Τζέλεντ όπω είναι η Ουμ Κασούμ, όπω είναι η Φεϊρούς, και όπω είναι η Μπάρμπαρα Πάμε λοιπόν στο ξεκίνημα τη πορεία σου στο τραγούδι, που έγινε το 1980 με την Οπισθοδρομική Κομπανία, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε από μια παρέα φίλων, ουσιαστικά, που όμω έμελε για σένα να γίνει ο δρόμο που σε οδήγησε στο τραγούδι. Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή, ε, Δεν θάλαζα ούτε μία μέρα από εκείνη την εποχή. Ήσα ίσα ήταν η εποχή, η οποία με. Με έβαλε στη μουσική με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από μια ομάδα, μέσα από μια αγάπη για αυτό που κάναμε και για τη μουσική της Ελλάδας, και για, την, για το ρεμπέτικο και για το σμυρνέικο τραγούδι, αλλά και για το δημοτικό, ως παρεξηγημένο τραγούδια από την εποχή της δικτατορίας. Μια ομάδα η οποία δούλεψε φανατικά, με πολλή αγάπη και πολύ πάθος, με έβαλε σε μια... Συμπεριφορά απέναντι στη μουσική Ομαδική Και είναι κάτι το οποίο συντηρώ ακόμα και σήμερα Προσπαθώ να δημιουργώ ομάδα Η οποία να κρατάει αρκετά χρόνια Γιατί έτσι η εξοικείωση αυτή Μας κάνει και έχουμε Μεγάλη ελευθερία στο πώς θα παίξουμε. Και πόσο ο καθένας θα βάλει την ιδέα του Και πώς μπορεί να διαμορφώνεται Στην πορεία του χρόνου Τα παίξηματά μας Και η οικειότητά μας με τη μουσική Θέλω να πω ότι δεν, δεν, δεν αλλάζω ούτε μισό λεπτό. Είναι η πιο τρελή μου και η πιο αγαπησιάρικη περίοδος γιατί πάλι το επαναλαμβάνω είναι μία ομάδα. Ήταν μία ομάδα. Πιστεύεις πως η σημερινή εποχή ευνοεί παρόμοιε καταστάσεις? Δηλαδή αν θα να δρουν μαζί και να συνδημιουργούν όπω τότε? Βέβαια και τώρα περισσότερο έτσι από ποτέ. Το τι γκρουπς υπάρχουν και στην Ελλάδα τουλάχιστον αυτή την κρούση προσπαθούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα και τι ομάδε υπάρχουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν νομίζω ότι είναι περισσότερο από την εποχή μετά την ψωδρομική κομπανία, που τα χρόνια που έζησα εγώ στη μουσική. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο οι ομάδε είναι σε έξαρση. Υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ εκείνη τη εποχή και τη σημερινή. Δεν έχει πολλά κοινά πια. Δεν έχει καμία σχέση η δισκογραφία με την σημερινή δισκογραφία. Δεν υπάρχουν πωλήσει πλέον των CD. Όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο. Οι δισκογραφικές εταιρείες παίζουν το ρόλο των managers και όχι το ρόλο των δημιουργών που αυτό ήταν ο ρόλος ως παλιά, να, να επενδύουν σε καλλιτέχνε να τους δίνουν την ελευθερία, την οικονομική, να δημιουργήσουν και να φτιάξουν έργο, αυτό έχει καταργηθεί πια. Οι εταιρείες στην Ελλάδα και νομίζω και στο εξωτερικό μεγάλο βαθμό ε, συμπεριφέρονται ως managers ή ως παραγωγοί, producers εννοώ συναυλιών, παραγωγών συναυλιών. Είναι μια εντελώς καινούργια εποχή την οποία προσπαθούμε όλοι να συμβαδίσουμε. Τι έπαθες λοιπόν γιατί δεν λες Πως μια τέτοια εποχή Που θα να έβγαζες φωτιές Πως έγινες φωνούλα τη φωνή πως έγινες φωνούλα αντιφωνή Πως γίναμε έτσι άτομα οι διότες μόνοι και ρημή Πως γίναμε έτσι άτολμα που από παιδάκια Τα σκίζαμε, μα στην αλήθεια χάσαμε. Είναι σίγουρα μια νέα εποχή σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Τι πιστεύεις πως έφτεξε για να φτάσουν τα πράγματα ως εδώ. Η αμετροέπεια. Η αμετροέπεια των πολιτικών, η ψηφοφυρία και η ανοριμότητα ειδική μα μας ως πολίτες να μπορέσουμε να τους ελέγξουμε και να μπορέσουμε να μην αφαιθούμε σε αυτή την πλάνη. Δυστυχώς νομίζω ότι φταίμε όλοι. Η τέχνη τι ρόλο πιστεύεις πως έχει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει μια δύσκολη εποχή σαν αυτή εδώ. Κοίταξε, ο ρόλο της μουσικής και της τέχνης γενικότερα είναι, είναι δυτός, είναι παρηγορητικός και είναι και δημιουργικός. Είναι ένας τρόπος που μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς αλλιώ. Μπορεί να σε βγάλει από τον τρόπο που σκέφτεσαι και να δεις τον τρόπο που σκέφτεται κάποιος άλλο. και έτσι να προχωρήσει το μυαλό σου, να προχωρήσει η αισθητική σου, να προχωρήσει το θέλος σου, να προχωρήσει η γνώση σου γύρω από πράγματα και μιλάω γύρω από όλες τις τέχνες, δεν μιλάω μόνο από γύρω τη μουσική και αυτοί οι δύο πόλοι είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην Αθήνα, ε, γίνεται η ντοκουμέντα η ντοκουμέντα είναι μία από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη μάλλον διοργάνωση η οικαστική, η οποία γίνεται κάθε πέντε χρόνια στο κάσιλ της Γερμανίας. Και μαζεύεται όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης και εξέτει εκεί έργα, ε, βασικά οι καλλιτέχνες οι οποίοι επιλέγονται από τον εκάστοτε οργανωτή curator. Αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Βρήθη η Ελλάδα η Αθήνα κυρίως, από events, από παραστάσει είτε θεατρικέ, είτε μουσικές, είτε οικαστικές. Ε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν κατέβεις στην Αθήνα, βλέπεις άλλη πόλη, ε, πραγματικά βλέπεις άλλη πόλη και βλέπεις τέσσερις μεγάλους, τρεις μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής, τη Στέγη, Γραμμάτων και Τεχνών και το Κέντρο Πολιτισμού του Σταύρου Νιάρχου, και το βεβαίω και το Φεστιβάλ Αθηνών και αυτή τη στιγμή να γίνεται ένας οργασμός παραστάσεων, παραγγελιών. Είναι μια, μια εποχή εξαιρετικά γόνιμη για την Αθήνα. Πώ βλέπεις λοιπόν το μέλλον για την Ελλάδα. Είσαι αισιόδοξη. Μακάρι να μπορούσα να έχω αυτή την, εν, την ενόραση και να μπορώ να βοηθώ ότι θα γίνει μετά. Ξέρω όμω ότι οι δυσκολίες δεν θα περάσουν εύκολα. Ξέρω ότι κάτω από όλα αυτά υπάρχει και μια μεγάλη μελαγχολία και μια μεγάλη αγωνία για το τι με έλεγε γιατί από ό,τι φαίνεται η, οι δυσκολίες θα αργήσουν να ξεπεραστούν ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον μια πενταετία ύφεση. Κλείνω τα μάτια μου Βάζω μια δύναμη και σ' άλλο κόσμο ξυπνώ, μονάχη μου και αδύναμη, την κρυψώ να θα βγω. Πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησε η τελευταία σου δισκογραφική δουλειά η 9 και μια ιστορίες ένας δίσκος πολυαναμενόμενος που ανανέωσε τις σχέσεις σου με τον κόσμο με τραγούδια που μιλούν για ανθρώπους και καταστάσεις του σήμερα Πώς έγινε αυτή η δουλειά και γιατί πήρε τόσο χρόνο Αυτή η δουλειά ξεκίνησε και πήρε πάρα πολύ καιρό να τριώσει γιατί υπήρχαν διάφορες αντικσότητες έξω από τα, το καλλιτεχνικό μας α, πεδίο, στις οποίες έφερε η κρίση. Και έτσι πήρε πολύ καιρό για να, για να ολοκληρωθεί, παρόλο που τα κομμάτια είχαν ολοκληρωθεί από την αρχή, δηλαδή και σχεδόν και αρκετά γρήγορα. Συνεργάστηκα με νέους ανθρώπους, έκανα νέους φίλους, έκανα νέες παρέες και αυτό είναι μια μεγάλη ανανέωση για μένα και μια μεγάλη χαρά. Όταν λοιπόν αρχίζεις να δουλεύεις ένα καινούριο δίσκο, ποιο είναι το σου. Είμαι μπαίνουμε <χεχε> Μπαίνω με ενθουσιασμό να ακούσω τα καινούργια πράγματα είτε τα οποία έχουμε συζητήσει και τα οποία φέρνουν το αποτέλεσμα είτε καινούργια τραγούδια που κάποιος έρχεται να μου βάλει να ακούσω ή τραγούδια τα οποία ετοιμάζουν κάποιοι και εγώ είμαι ένα τρίτο αυτή που τους λέει κάποιες συμβουλές αλλά κάποια στιγμή ένα τραγούδι ξεχωρίζει και μπορεί να, το, να, να συμμετέχω στο δίσκο του ή να το, να, να το δώσουν εμένα είναι ένας ενθουσιασμός ο οποίος ελπίζω να μην σταματήσει μέχρι, ότου... Συνε... μέχρι μέχρι ότου σταματήσω και εγώ να τραγουδάω. Υπάρχουν στιγμές που σε βαραίνει η ευθύνη μιας τόσο μεγάλης καριέρας? Έχω να σου πω ότι κάθε φορά αισθάνομαι ότι δίνω εξτάσεις. Κάθε φορά που δίνω μια παράσταση ή που κάνω ένα δίσκο εσάνομαι ότι είμαι πάλι το μηδέν και πρέπει και έχω την ίδια αγωνία... του τι θα γίνει μετά. Αν τα τραγούδια θα αγαπηθούν... αν η συναυλία θα είναι το line-up τη σωστό... δηλαδή η σειρά των τραγουδιών σωστή... αν εγώ θα είμαι καλή... αν η μουσική θα είναι καλή... αν η παράσταση θα είναι άρτια... αν αυτό το πράγμα θα γίνει... Ε, αντιληπτό από, το, από τον κόσμο... και αν θα μπορέσει... αυτή η παράσταση εν τέλει, εν τέλει να μετουσιωθεί... σε τέχνη. Πάντα έχω αυτή την αγωνία είτε παράσταση είναι είτε δίσκος είναι δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο πέτυχα και δεν θα ξαναέχω αγωνία ποτέ γιατί έγινε έγινε. Ίσα, ίσα και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια η αγωνία είναι μάλλον μεγαλύτερη Τέλειος <Τελαιοσύνη> Τα βήματά μας Το Πολλέ τρέμοι, κάτι σε το σω το φω και Ελευθερία, πώ βλέπει το ελληνικό τραγούδι σήμερα? Έχει ακόμη πράγματα να πει, Θα σου έλεγα ότι είναι σε μια Κάνει μια κοιλιά, είναι μια ύφεση. Υπάρχουν πολύ λίγοι πια στιγουργοί, υπάρχουν πολύ λίγοι ακόμα λιγότεροι συνθέτες. Αντιθέτως υπάρχουν πολύ περισσότεροι τραγουδοποίοι. Και νομίζω ότι έρχεται, είναι μια καινούργια γενιά η οποία έρχεται να καταθέσει το δικό της το λόγο και τη δική της δημιουργικότητα. Οι συνθήκες... Είναι δύσκολες όμως πια στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τεράστιο ταλέντο, και μουσικό κυρίω και στιχουργικό αλλά που, το μουσικό που πάσχει κυρίω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να βγουν ούτε ακόμα και μέσα από, ένα, μέσα από το YouTube. Αλλά είναι μια καινούργια εποχή, δύσκολη για την Ελλάδα. Νομίζω ότι σε όλα υπάρχει μια ύφεση, ακόμα και στις τέχνες μας, αν και ανθεί το θέατρο τα τελευταία χρόνια ε, μένει να δούμε τι είναι αυτό που θα φέρουν τα επόμενα χρόνια Από τις νέους δημιουργούς υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζει. Υπάρχει ο Στάσος Δρογώσης τον οποίο ε, αγαπώ πολύ και είναι μια περίπτωση ενός καλλιτέχνη που δεν το βάζει κάτω οι Όλοι οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε στο τελευταίο άλπουμ Κάνουμε πια μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται και συζητάνε γύρω από τη μουσική. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι υπάρχει μια συζήτηση, υπάρχει μια κουβέντα, κάτι που τα τελευταία τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Και είναι και μια περίοδο που ετοιμάζουμε και πράγματα πάλι με το Θέμη και με τη Λίδα τη Ρουμάνη και με διάφορου άλλου καινούργιου φίλους και συνθέτε τη Τυχρού. Τα χρόνια που τραγουδά, έχει πάντοτε υπάρξει πολύ κοντά στου νέου δημιουργού. Είναι σημαντικό για σένα να είσαι κοντά στου νέου. Δεννοείται. Και μου δίνουν και δίνω. Δηλαδή, δεν είναι μία μονοπλευρή σχέση. Το να συναντιέσαι με νέου ανθρώπου είναι ευλογία. Όπω και για εκείνου να συναντηθούν με κάποιου καλλιτέχνε, του οποίου εκτιμούν βαθιά, είναι και για αυτού μία ευκαιρία να πλησιάσουν αυτού του οποίου θαυμάζουν και μέσα από αυτού να να κάνουν πραγματικότητα τα νερά τους. Έχει αναφυσβήτητα αφήσει το ανεξίτηλο στίγμα σου στο ελληνικό πεντάγραμμο και έχει καταφέρει να γίνει μία από τι πιο διαχρονικέ και αγαπημένε φωνέ. Πώ έκανε να νιώθει αυτό, Το περίμενε πως θα κάνει μία τόσο μεγάλη καριέρα. Όχι, δεν το περίμενα καθόλου. Αισθάνομαι βαθιά ευγνώμων σε ένα κοινό που αγάπησε αυτό που έκανα, το στήριξε και το στηρίζει ακόμα. Γιατί ξέρει, εμεί, αν δεν υπάρχει το κοινό, δεν υπάρχουμε. Άρα το μεγάλο μα ευχαριστώ καταρχήν πηγαίνει στο κοινό. Και βεβαίως εις άξια στους μουσικούς, στους συνθέτες και στους τυχουργούς και στους μουσικούς που είτε είμαστε στο στούντιο μαζί και με τους ενεργιστρωτές είτε με τους α, μουσικούς που βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή. Είναι μια ομαδική δουλειά, είναι μια δουλειά η οποία θέλει τη χαρά και τη συγκίνηση της, της συνέβρεση και της συνδημιουργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί στιγμέ μεταξύ μας οι οποίες είναι ανεξιστήλες στην πνήμη μου. Κρίνοντα κανείς από την αγάπη του κόσμου για σένα θα μπορούσε να πει πως στην καριέρα σου είναι σαν να έχεις μια αποστολή να φέρεις το φως τη ζωή των ανθρώπων. Το νιώθεις αυτό? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Το... Το... Με πολύ αγάπη το... το παίρνω στην καρδιά μου. Δεν ξέρω αν είναι αποστολή. Ξέρω ότι... Έχω ευλογηθεί πραγματικά και έχω το προνόμιο να έχω πει πολύ σημαντικά τραγούδια. Ελπίζω να μείνουν στο χρόνο, ελπίζω να είναι μια μικρή κουκίδα σε αυτό το τεράστιο, το τεράστιο τέχνη που λέγεται ελληνικό τραγούδι και που έχει τραγούδια αιώνων, να αφήσω και εγώ μια μικρή τελεία θα είναι πολύ μεγάλη νίκη και με πολύ μεγάλη φιλοδοξία είμαι σίγουρο πω αυτή η τελεία θα είναι πολύ μεγάλη <σοκλή> εύχομαι εύχομαι ψηλά βουνά και εσείς των άστρων ποτάμια χνά ελάτια δά Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι φρόντισες να κρατήσεις ένα μεγάλο κομμάτι μόνο για σένα. Κράτησες την προσωπική σου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν σημαντικό για σένα αυτό? Κοίταξε, δεν ήμουν ποτέ και ως, ως κοινό δεν ήμουνα ποτέ... Δεν μ' άρεσε ποτέ η καλλιτέχνε ο οποίου θαύμαζα να μαθαίνω την προσωπική του ζωή ή να προβάλλουν την προσωπική του ζωή για να έχουν δημοσιότητα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με χάλαγε σαν, σαν ο κρατή. Επομένω, είναι και κάτι το οποίο δεν έκανα και εγώ ποτέ. Πάντα όποτε μιλάω, δίνω στην αντεύξηση, ε, εκτίθεμαι στα μέσα μαζικής ενημέρωση, είναι γιατί έχω κάτι να πω γύρω από τη δουλειά που κάνω και όχι γύρω από την προσωπική μου ζωή. Νιώθεις πως έχει καταφέρει να φτάσει στους στόχους σου. Μ, ναι, έχω καταφέρει να φτάσω αρκετά πράγματα που δεν περίμενα ότι θα μου συμβούν. Αυτό βεβαίως μου δίνει την όρεξη να κάνω και περισσότερα. Αυτό που δίνει την όρεξη να... Να ονειρεύομαι και πιο πολλά πράγματα, ότι θα μπορέσουν να γίνουν πιο πολλές συναντήσεις, πιο πολλές δημιουργικές στιγμές. Και έχω στο μυαλό μου αρκετά πράγματα, τα οποία θα ήθελα κάποια στιγμή να τα ολοκληρώσω. Η σχέση μας αυτές, χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ Και ποιτά τον χρόνο μέτρησα να δω, αν προλαβαίνω να σου πω το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή σου την τέχνη μου και τα παιδιά μου και αν μετά από τόσα χρόνια στο τραγούδι σου ζητούσε να μου γράψεις μια κασέτα με πολύτιμά σου ακούσματα τι θα συμπεριλάμβανες οπωσδήποτε το γλυκι μου εαρ ένα νήμινο δηλαδή το σκεφτικό το ντυβαέρι εννοείται Πολλά τραγούδια του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και του Λοΐζου και του Σαββόπουλου δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να κάνω εκπομπές ραδιοφωνικέ που θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό και θα σου βάζω τραγούδια από όλο αυτό το... και την γάμα αλλά και, την... και των χρόνων των πολλών αυτής της υπέροχης τέχνης. Πάντως εδώ σε εμάς, στον LGR είσαι πάντοτε ευπρόσδεκτη να κάνει μια εκπομπή με ό,τι αγαπάς ελευθέρεια. <χω> Ωραία, μπορεί να ετοιμάσω λοιπόν μια εκπομπή, η οποία να έχει κάποια τραγούδια να σας στείλω να τα, να τα, να τα, να τα ακούσουμε μαζί Σε περιμένουμε λοιπόν και πάλι εδώ στο Λονδίνο για τη μεγάλη σου συναυλία στις 30 του Μάη. Πώς βλέπει την επιστροφή σου στο Λονδίνο για ακόμη μία φορά? Με πολύ χαρά με πολύ χαρά και με μεγάλη ανυπομονησία. Γιατί η τελευταία συναυλία που κάναμε στο barbecue ήταν μία από τις πιο δυνατές ας πούμε, συναυλίες που έχω κάνει στο εξωτερικό. Και αυτό γιατί είχε μια εκρηκτικότητα όλη η βραδιά και έναν ηλεκτρισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Μπάρμπικαν ήταν μια πραγματικά ξέχαστη βραδιά την οποία ο κόσμος ακόμη θυμάται και αναφέρει. Αχ, πολύ χαιρόν που το ακούω γιατί και για μένα είναι στο μυαλό μου συνέχεια. Τι μας ετοιμάζει λοιπόν για το βράδυ της συναυλίας, τι να περιμένουμε. Να περιμένουμε αυτή, συνάντηση, αυτή η συνάντηση να επιβεβαιώσει αυτή τη σχέση. Και να, να είναι ένα ραντεβού το οποίο θα επιβεβαιώσει τη δύναμη της σχέσης του κοινού και, του, και των καλλιτεχνών που βρίσκονται πάνω στη σκηνή. Ότι είναι δυνατή και ότι γεμάτο πάθος και αγάπη γι' αυτό που συμβαίνει. Το μόνο που έχω να πω είναι καλή μας αντάμωση με πάθος και με πόθο. Ελευθερία, ανυπομονούμε πραγματικά να σε δούμε στη σκηνή του Royal Festival Hall και είμαι σίγουρο πω θα είναι μία ακόμη που θα μα μείνει αξέχαστη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα και για την κουβέντα μα. Ελπίζω να ξέρει πω είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά όταν σε έχουμε κοντά μα. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Μιχάλη μου. Τα είναι μια εξαιρετική κουβέντα όπω πάντα όταν κάνουμε μαζί συνέντευξη. Και κάνουμε πολύ αρέα και γι' αυτό πάντα έχει... δεν έχει τίποτα από πράγματα τα οποία λέγονται και ξαναλέγονται για να λέγονται. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε τα και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ανεπομονούμε να σε δούμε από κοντά και εγώ επίσης να είσαι καλά, καλό βράδυ Μέσα μου